Okay, we're ready to go. Um, this is uh, George uh, Katinas. I am at uh, 2 Arthur's uh, Lane in Kingston. Um, this is uh, the 16th of uh, December. I'm here with uh, um, Maria Triada Karkoulis uh, to uh, have an oral history interview as part of the Um Kingston Greek History Project. Maria, can you introduce yourself? Can you tell me your name? Ah uh, yes, my name is Maria Triada Carculis. I live at two Athers Lane, Kingston, Ontario. Today is uh, December sixteenth, two thousand seventeen, and I am with uh, Mr. George uh, Katinas and I'm willing to tell you a few things about my life. Excellent. Tora Elinika. Um Pete Πού γεννηθήκατε? Γεννήθηκα στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1942. Είμαι τρίδιμη α, με το ένα γόρι Γεώργιο, ο δεύτερος Ανδριανός και μετά εγώ, η οποία ονομάστηκα Τριάδα, έναν κατ' ό,τι συμβολίζω την Αγία Τριάδα και Μαρία, συγεγιάζουμε το όνομα. Mm. Για, μπο, πείτε μου για τους, για τους γονείς σας, τι θυμάστε ε, Ο μπαπάς μου όταν, όταν ήταν 10 χρονών γεννήθηκε στην Αλονίστενα ένα χωριό της Γουρτινίας Δέκα χρονών πήγε στην Αμερική, ήταν ο αδελφός του ο Κωνσταντίνος Ο οποίος ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερός του Είχαν, Αυτός είχε corner store και ο πατέρας μοναγκάστηκε να δουλέψει για μερικά χρόνια στις γραμμές του τρένου και μετά να πάει στο σχολείο για να μάθει εγκλέζικα και να προχωρήσει. Έμειναν 30 χρόνια στην Αμερική, πήγε βγήκε στο Σακραμέντο και μετά φύγανε και πήγανε στο Σαν Φραντζίσκο. Από εκεί φύγανε το 1939 και ήρθανε στην Ελλάδα. Έφεραν όλα, πούλησαν όλοι τους περιουσία και τελικά τα χρήματα τα οποία έφεραν στην Ελλάδα τα έκαναν από αμερικάνικα χρήματα, τα έκαναν ελληνικά, ελληνικές δραχμές Και δυστυχώς το 1940 κηρύχτηκε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και έχασαν όλα τους τα χρήματα, ξανά πάλι φτωχοί. Α, παντρεύτηκε ο πατέρας Μαρχάς το 1940 και μ, έκαναν οικογένεια την αδελφή μου τη Χριστίνα πρώτα και μετά εμάς τα τρίδιμα. Mm. Έκτοτε πλέον έμεινε στην Ελλάδα, παρόλο που είχε πολλές προτάσεις να ξαναγυρίσει στην Αμερική. Είχε σπουδάσει psychology, μιλούσε απ' τέστο σε Ιγγλέσικα. ήταν ένας πάρα πολύ εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς το 1954 απεβίωσε σε ηλικία 52 χρονών. Mm. Έτσι λοιπόν εμείς περάσαμε μερικά δύσκολα χρόνια. Και το 1961 αποφύτησα από το γυμνάσιο. Τιμαζόμουν βέβαια να σπουδάσω στρατιωτικός γιατρό στη Θεσσαλονίκη. Αλλά επειδή το οικονομικό θέμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπόρεσα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Και αποφάσισα να παντρευτώ τον κύριο Παταναγιώτη Καρκούλη, ο οποίος είχε έρθει στη Διατρίπολη για διακοπές. Και μέρος από την τύχη, τη δική μου, μέρο τη βοήθεια του Θεού... Mm -hmm. μετά ήρθα στον Καναδά στις 7 Σεπτεμβρίου το 1962 ημέρα Παρασκευή και είναι μια σύμπτωση ότι την ίδια μέρα, 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή το 1962 υποτίθεται θα έβαινα εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για αστατευτικός γιατρός. Και τώρα λέμε ότι άλλε βουλέ ανθρώπων και άλλο Θεός κελεύει. Mm, πράγματι, πράγματι. Ε, γίνεται να πάμε λίγο πίσω στα, στα παιδικά σας χρόνια. Πώς ήτανε. Ε, μάλλον ποια, ποια ήταν επίσης σε ποια πόλη ζου, ε, ε, μεγαλώσατε. Μεγαλώσαμε mm. στην Τρίπολη Αρκαδίας. Mm. Εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα. Uh, τα παιδικά μου χρόνια δεν θυμάμαι πολλά. Ε, ε, οι γονεί μου οδηγούνταν τα, τα πάθη που πα, περάσανε από, το, του, από τον uh, Γερμανικό και Ιταλικό πόλεμο. Mm. Uh, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και ειδικά όταν εμεί γεννηθήκαμε τρίδημα με τέσσερα μωρά παιδιά oh. το 1940-41-42, uh, το φαγητό ήταν πάρα πολύ λιγοστό. Ο πατέρας μου έπρεπε να πηγαίνει περίπου τρία τέταρτα έξω από την Τρίπολη σε ένα μέρος, μία γυναίκα είχε μία γυαλάδα και της πήγαινε κάθε πρωί, τις πήγαινε φαγητό από αυτό που δεν είχανε, στερούτανε mm -hmm. για να την πληρώσει με φαγητό, για να μπορέσει να πάρει γάλα να μας δώσει εμά. Ένα μπουκάλι γάλα, περίπου ένα λίτρο mm -hmm. γάλα, για να μας δώσει στα, στα τρία παιδιά. Το άλλο, ο τρίτος αδελφός μου, ο Αντριανός, όταν ήταν 7 μηνών, απεβίωσε, mm -hmm. αρρωστήσαμε και δεν είχαμε φάρμακα, δεν υπήρχε κανένας να μας βοηθήσει. Α, τελικά έζησε ο Γιώργος ο αδελφός μου, εγώ και η αδελφή μου η Χριστίνα που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη. Α, η μαμά μου το από το Άργος, από μεγάλη οικογένεια, είχαν πολύ μεγάλη περιουσία Είχανε ελαιόνες, είχανε καπνά, είχανε πολύ μεγάλη περιουσία και η, γον... η μαμά τη και τα αδέρφια της λιγάκι βοηθήσανε στην κατοχή, στην πείνα, mm. με το λάδι, με κάτι να φέρουνε για να ζήσουνε και εμάς ως μικρά και η μαμά μου και οι βαμπάζουν. Το, το πατρικό σας σπίτι το θυμάστε? Το πατρικό μου σπίτι ονομαζόταν Διωτήμας 9 στην mm. Τρίπολη, τώρα το έχουν αλλάξει και είναι Δημητρα, Δημητρίου Αποστολοπούλου 9, mm. ο ίδιος αριθμό. Ένα πολύ μικρό σπιτάκι, το, το οποίο είχε πάρει ο παπάς μου όταν ήταν στην Αμερική, το είχε στείλει και το είχαν αγοράσει για, να, για πρίκα τη αδελφή του. Mm. Αλλά όταν κατέβηκαν στην, στην Ελλάδα και δεν είχανε πού να μείνουνε, το κράτησε για να μείνει αυτός. Mm. Και τελικά εμείς, εγώ έφυγα για τον το Καναδά το 1962. Το 1964 ήρθε ο αδελφό μου, ο Δίδημος, ο Γιώργος, εδώ. Και το σπίτι το αφήσαμε στη μαμά μου και στην αδελφή μου... Και οπότε το πήρε πρίκα η αδελφή μου και το έχουν εγκρεμίσει, το έχουν κάνει ιδιόροφο... και έχει μένουν εκεί, τώρα. έχει αλλάξει πάρα διόροφο. πολύ τώρα. Ε, η, η, για πείτε μου για τα, τα μαθητικά σας χρόνια, ε, αγαπούσατε <στονίκριο> το σχολείο... Ε, Αγαπούσα πάρα πολύ το σχολείο, ήμουνα πολύ μελετηρό παιδί... Α, στο γυμνάσιο διάβαζα πάρα πολύ και η μαμά μου δεν αναγκάστηκε ποτέ να πληρώσει εγγραφές... Γιατί τότε για να αλλάξει από τη μια τάξη στην άλλη έπρεπε να πληρώσει εγγραφέ. Ναι. Αλλά όταν όμως είσαι ένα καλό ή καλή μαθήτρια και είχε κάνει καλού βαθμού, πήγαινε τζάμπα. Έτσι λοιπόν και εγώ διάβαζα πάρα πολύ. Για να μπορέσει η μαμά μου να μην πληρώσει. Για εγγραφές εννοείται να πάρετε άλλο μάθημα. Όχι το ίδιο, mm. να αλλάξει από τη μια τάξη στην άλλη. Oh, ναι. Δηλαδή από τη, άρχιζαν το, το γυμνάσιο τότε άρχιζε από τη τρίτη. Αντί για πρώτη λέγαμε τρίτη, τετάρτη, ναι. πέμπτη, έκτη, εβδόμη και ογδόης. Την ογδόης σταματούσες. Ναι, ναι, ναι. Έξι χρόνια θήτηση. Α, για να πά τώρα από την έκτη στην εβδόμη, ξέρω, εγώ, έπρεπε πάντα να πληρώσεις. Πληροχιδίδατε, είναι... όχι δίδατε, έπρεπε να πληρώσεις εγγραφή. Mm. Αλλά εγώ όμως προσπαθούσα να διαβάσω και συγχρόνως δε, επί τέσσερα χρόνια παρακολουθούσα και αγγλικό σχολείο yeah. για να μπορέσω όσο μπορούσα πιο πολύ να εφοδιαστώ, να έχω εφόδια για να προσπαθήσω να γίνω κάτι καλύτερο στο μέλλον. Ναι, yeah, ναι. Yeah. Ε, Εκτός από αυτά, υπήρξα και μια πολύ καλή αθλήτρια. ήμουν στο τρέξιμο, στου Περιφερειακού Αγώνε Βγήκα πρώτη, στα 100%.